Όταν δεν έχω φράγκο, τι να το κάνω το χήμα Μετά από τέτοιο τράγκο, μπρο και πίσω. Ρεύμα στην αγκάλι σου. Άρα ξυγιάνικο. Χάνω και το δίπλωμά μου. Αχ με στα κα... Έχεις σου παραλυθιά Εγώ σε παίρνω παραλία. Και σου ξύγεσαι φίκια. Ποσμένο στην καρδούλα σου. Τώρα ζητά και νύχια. Τι να τα κάνω τα λεφτά. Όταν δεν έχω φράγκο. Τι να το κάνω το χύμα μετά από τέτοιο τρακό Έλα πάρεις η καρδιά μου μες στον διάβα σου Αμάν δυστύχημα Τώρα πρέπει να πληρώσω ότι πιάσει η με πάω στη κύμα, αμφιστήκημα. Καλησπέρα σα, καλησπέρα σε όλου. Τετάρτη απόβραδό και η εκπομπή εντα είναι στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Με τη μέρη όμικρον στο μικρόφωνο Λίγο κρυωμένη και λίγο βραχνιασμένη Ωστόσο θα προσπαθήσω να σας κρατήσω συντροφιά Από τώρα μέχρι τις 10 που θα μας δεχθεί η Αλκιόνι Με τις Αλκιονίδες Νότες Ευχαριστούμε τον Κώστα 69 Με τις μουσικές του που δεν έχουν όρια Έτσι άλλωστε είναι και ο τίτλος της εκπομπής του ε, Μουσική χωρί όρια ο προηγήθηκε και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας διαδρομή Με ένα βαλσάκι Ο παγωμένος Δουναβή της καρδιάς μου Σταμάτησε ξαφνικά να Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά κι ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμιζα πως χάθηκες στα σκουτινά και παντοτινά. Πώς που ξανάρθες και μου δώσες το χέρι έλα προστάζεις η αγάπη είναι φωτιά και να ήταν μόνο εκ με και αρχίσαμε τους κύκλους του χορού και το βάλσα, βάλσαμο το νιώθουμε στον αίμα σαν γραμμή σαν γελιο ενός μωρού Κι έτσι αγαπημένοι μου θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099 μεσάνυχτε ακριβώς να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί το θάλσ που σου κουσχέθηκα και να υπάρχει μόνο αυτή αυτή η στιγμή η ιερή στιγμή. <Το> σ' αφλόγα καθώς στρώβη λίζω που καίρνει φωτίζει όλη τη γη. Η ζωή μου θύμησες και να ήταν και αρχίσαμε τους κύκλους του. Ήρθατε στην παρέα μας Εδώ πέρα βλέπω είναι ο Κάπτεν Μόργαν, ο Ανώνυμος, ο Αντώνη από την Πάτρα που είναι στην Κύπρο Ο Διονύσης, ο Βέρτ, ο Γιωργάκης ο Κούξ, ο Νίκος, ο Σκόλακας, ο Χόρχε Και ο Κώστας 65 που τον λέω Κώστα 69 και διαμαρτύρεται αν και τον κολακεύω γιατί τον κάνω όλοι 4 χρόνια μικρότερο ε, δεν πειράζει βρε Δεν πειράζει Έχουμε και λίγο έτσι Να το πω μοιοπία Ναι ναι η νεολαία έχει μοιοπία Και το 65 το βλέπω 69 φαίνεται Δικαιολογίε, <laughs> δικαιολογίε. Έχω φέρει απ' τα ξένα δύο φεγγάρια ξεχασμένα το να ήτανε για σένα τα λόγια τα περασμένα το φεγγάρι, το φεγγάρι Φωτίσει τα μαλλιά σου. Είναι τα άλλα παραμύθια που το λέει η καρδιά σου. Φεύγει από τα ξένα. Δύο φεγγάρια αγκαλιασμένα. Τον να ήταν για σένα τα λογιά φιλιά χαμένα. Το φεγγάρι, το φεγγάρι. Φωτίσει τα μαλλιά σου. Είναι το παραμύθι που φωτίσει την καρδιά σου. Το φεγγάρι, το φεγγάρι που φωτίσει τα μαλλιά Είναι τ άλλο παραμύθι που φωτίσει την καρδιά σου. Έχει ψυχράνει έτσι και το χουχούλιασμα έτσι, με καλή παρέα μέσα στο σπίτι άρχισε να γίνεται ωραίο ε? Δεν ξέρω για σας, εδώ έβγαλε καλούτσικη ψύχρα λέμε Έτσι είναι ανοιχτά γύρω γύρω, επαρχία βλέπεις, είναι και λίγο υψωματάκι Έχουμε πάντα δύο με βαθμούς διαφορά από ό,τι έχει κάτω το κέντρο της Θεσσαλονίκης Οπότε πρωί και βραδάκι, ε, σφίγγει λίγο και το μπουφανάκι το θέλεις άνετα. Και δεν είναι τίποτα, είναι ότι πήγει να βγουν και τα χειμωνιάτικα τώρα, να γίνουν οι σχετικές αλλαγές της ντουλάπες, τα πάνω-κάτω, τα κάτω-πάνω, να είμαστε έτοιμοι. Ο χειμώνα. έρχεται. Απόψε το τραγούδι θα είναι σαν προσευχή, θα είναι λεωνάς σε ξεχασμένη γη. Απόψε το τραγούδι θα γίνει ο που θα χωράει και σ' κι ας είσαι μακριά Απόψε τη σελήνη δεν τη γελάει κανείς, Βασιλικό χαϊδεύει Με τον να και Κι εγώ που δεν κοιμάμαι Κι εγώ που ξαγρυπνώ Δεν ξέρω αν θα πεθάνω Ή αν θα γεννηθώ Πψέ η καρδιά μου θα γίνει ένα παλιό ποδηλά το που θέλει να βγει στον ουρανό. Το μασί μου τρωίζει, να βρει και να το πει. Πω μέσα σε μια νύχτα αλλάζει ζωή. Απόψε το τραγούδι θα γίνει αγκαλιά Θα και σένα Με τον χειμώνα που λέγαμε πριν πρώτον πυλών ε, Ξεκίνησαν και τα διάφορα σχήματα Στα διάφορα μαγαζιά, στις δουλειές που έχουν κλείσει και παράλληλα άρχισαν και διάφορες εκδηλώσεις χειμερινέ. Μια τέτοια εκδήλωση έγινε την Κυριακή την περασμένη και με αυτήν εγκαινιάστηκε το Start Festival. Ήταν στο θέατρο Πασάγιο. Ήταν αφιερωμένη στην ερμηνεύτρια την Φλέρι Νταντονάκη και έγινε μια προβολή με μια, ενός ε, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους ε, Φλέρι, η τρελή του φεγγαριού το οποίο είχε γίνει το, το 2002 ήταν αυτό, είχε γυριστεί και μετά ο ποιητής ο Γιώργος χρονάς διάβασε μια συνέντευξη που είχε πάρει τη δεκαετία του 80 από τη Φλέρι για το δεύτερο πρόγραμμα η οποία και δημοσιεύτηκε πρώτη φορά αυτούσια στο, ε, στο περιοδικό «Οδος Πανός» Και την εκδήλωση έκλεισε ο ερμηνευτής και τραγουδοποιός ο Ηλίας ο Λιούγκος Και τον συνόδευε η δέσποινα Στεφανίδου στο πιάνο και στο τραγούδι Σε κομμάτια τα οποία σφράγισε με την ερμηνεία της η Φλέριντα ε, Διάλαξε ένα που μου αρέσει μένα πάρα πολύ Αν και είναι σύντομο, αλλά είναι πολύ ωραίο sul Sandalu sandanulu da tu sandanulu da tu camu e ta matu clada sul lambu tomato clava Io non riesco Νου perenisana Ωραία δεν ήταν η φλέρι. Ε? φωνή. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα γιατί μέσα στο δωμάτιο επικοινωνία από νωρίτερα από την εκπομπή του. Κώστα που είχα μπει Είδα μια φίλη μας παλιά Την Σάπλιν, τη Μαρία Και είχε πολύ καιρό να έρθει Και χάρηκα πολύ που την είδα πάλι Στην παρέα μας εδώ Του ραδιοφώνου. Καλώς ήρθες Μαράκη Και να χαιρετήσω και την Όλγα Που μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας Καθώς και το αγιασμένο Αυτό το κορίτσι, την Αριστέα Την Αγία που ακούει από τον εξώστη Από ψηλά ψηλά Μας βλέπει την Κυριακή που μας πέρασε, που είχε γίνει αυτή η εκδήλωση που είπα για την Φλέρι παράλληλα είχαν γίνει και άλλες εκδηλώσεις και μια από αυτές ήταν στα εξάρχια, στην πλατεία εξαρχείων στο Greek Cafe που είχαν διοργανώσει ένα μπαζάρ συλλεκτικών κόμιξ και όχι μόνο συλλεκτικών και διάφορα κόμιξ το οποίο όποιος ήθελε να αγοράσει κάποιο και δεν το βρίσκει στην αγορά ή αν ήθελε είχε κάποια και ήθελε να τα πουλήσει γινόταν εκεί πέρα πολλές τέτοιες ανταλλαγές δηλαδή, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να και να πουλήσουν τα cómics από τις συλλογές τους αλλά και οι συλλέκτες και οι αναγνώστες οι οποίοι περάσαν από εκεί από τον μπαζάρ είχαν την ευκαιρία να ψάξουν και να επιλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες τεύχοι και, υπήρχαν και λέ, Έμαθα ότι υπήρχαν και αρκετά σπάνια, λέ, και παλιά και καινούρια, και graphic novels και από διάφορε ιδιωτικέ συλλογέ συλλεκτών, οποία, τα οποία ξεκι... και πολλά από αυτά ξεκινούσαν και από πολύ, πάρα πολύ χαμηλέ τιμέ. Φυσικά κάποια που δεν ήταν ιδιαίτερα συλλεκτικά ξεκινούσαν και από μισό ευρώ. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αυτέ οι εκδηλώσει μου αρέσουν πάρα πολύ. Να δεν σα αγάπησα ποτέ, πω έχω ξεχάσει. Μόλις το φεντάρι πάνω στα μαλλιά, βλέπω τι έχω χάσει. Πώ να πει πω δεν μ' αγάπησες κι εσύ και ας κοιμάσαι τώρα σ' Πώς να πω στο σώμα, δεν θυμάμαι πια του αρώμα σου τώρα. Πού είναι εκείνη η τρέλα, πού είναι η ομορφιά, πού είναι εκείνη Σε ο κόσμος ξένη μου αγκαλιά στρελάνει, μόλις το ζευγάρι να αρχιέται αγκαλιά, λέω έχω πεθάνει. Τίποτα δε θέλω, τίποτα δεν ζω, πόσο σε θυμάμαι, να πω πως δεν σε πόνες από δε με έχει πονέσει. Τώρα η νύχτα φτάνει με την ερημιά τι άλλο να χωρέσει. Λέω πως δεν μπορεί μια θέση θα κρατά το μαξιλάρι σου να μ' αγαπάς να πω δεν Που είπαμε προηγουμένω για αγοραπολισίε κώμs, υπάρχουν κάποια ε, όχι κώμει, κάποια βιβλιαρά και κάποια έντυπα, παλιά τη δεκαετία του 30, τα οποία τα χαρακτήρισαν ω τα ως τα εκπαιδευτικά εγχειρήδια του σεξ. υπόθηκε πως δεν έχουν το τέρι τους στην φευγάτια σέβια, στη σάτυρα και τον κοινωνικό σχολιασμό. Άλλοι πάλι ε, έπλαξαν εγκόμιο λέγοντας πως είναι χαριτωμένα και αστεία. Κάποιοι άλλοι είπανε ότι είναι αντικοινωνικά και σχεδόν ψυχοτικά. Πρόκειται για τα βρώμικα κόμιξ, δηλαδή τα ερωτικά και χιουμοριστικά κόμιξ τα οποία εμφανίστηκαν στην Αμερική ε, τότε που ήταν η κρίση του 1929 και άρχισαν να ε, επανεκδόθησαν και άρχισαν να κυκλοφορούν πάλι από τις εκδόσεις άγρα ε, και στο ελληνικό κοινό τώρα αυτές, έτσι ε, ε, και κυκλοφορούν αυτά σε 34 ιστοριούλες πρόκειται για ένα χήμαρο από πρόστιχα έτσι σκιτσάκια με ξεκαρδιστικούς διαλόγους όμως και έχουν ήρωες δηλαδή τι ήρωες θύματα όλους τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης ιστορίας ξεκινάνε από το Μίκη Μάους και τον Ταρζάν και φτάνουν στον Στάλιν και τον Μουσολίνι ε, πρέπει να έχει πολύ πλάκα αυτή η έκδοση δεν ξέρω εγώ το βλέπω σαν χαριτωμένο και θα επιδιώξω αν μπορέσω να ε, βρω κάποιο από και από τις εκδόσεις Αγρα που είπαμε με τα φτερά του έρωτα θα σ' αγγίξω Και μια βαθιά ματιά Στον ύπνο σου θα ανοίξω Και κιμάσε κοιμάσαι ησυχή Χωρίς να σε ξυπνήσω Μες στα κλίστα σου βλεφαρα θα δω Να ξενυχτήσω κι άμα δεν νιώσει τίποτα και ήρεμα ξυπνήσει, θα πει πως δεν μ' κι ούτε θα μ' αγαπήσει. άμα δεν νιώσει τίποτα και ήρεμα ξυπνήσει, θα πει πως δεν μ' αγάπησε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 κι άμα δεν νιώσεις τίποτα και ήρεμα «μα Θα πει πως δεν μ' αγάπησες κι ούτε θα μ' αγαπησείς Κι άμα δεν νιώσεις τίποτα και ήρεμα «μα Θα πει πως δεν μ' αγάπησες κι ούτε θα μ' αγαπήσεις. Ο Μπενάκη από αύριο 10 του μηνό 10 Οκτωβρίου παρουσιάζει μια έκθεση κάπως διαφορετική λέγεται «Η τέχνη της φιλοξενίας ζωγραφισμένη δίσκη του 19ου αιώνα από την Ελλάδα και την Τουρκία» αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης και σχεδιάστηκε για να παρουσιαστεί και στην Κωνσταντινούπολη εκτός από εδώ από την Αθήνα. και περιλαμβάνει μια ομάδα από αντικείμενα του 19ου αιώνα τα οποία προέρχονται από το χώρο της διακόσμησης, διακοσμημένους δίσκους και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία είναι πολύ αγαπητά στους συλλέκτες και εμπλουτίζουν πολλές ιδιωτικέ συλλογές εδώ και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ε, βασικό, με, βασικό μέρος από την Ελλάδα της παλαιότερης εκείνης εποχής του 19ου αιώνα αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ε, ήταν το σερβίρισμα του καφέ ή των γλυκών του κουταλιού το οποίο γινόταν με δίσκους. Ε, τέτοια λοιπόν αντικείμενα τα οποία δεν έχουν μελετηθεί και έχουν μείνει δημοσίευτα μέχρι τώρα Αυτά τα αντικείμενα θα εκτεθούν μάλλον από αύριο, δεν άρχισαν στο Μουσείο Μπενάκη Εξετάζουν, Στην έκθεση εξετάζεται η εικονογραφία και η, η λειτουργική τους διάσταση επίσης ο τρόπους κατασκευής, οι τόποι στους οποίους έχουν παραχθεί αλλά και τι εμπορικές διαδρομές ξέρω ακολούθησαν ώστε να φτάσουν αυτά τα αντικείμενα από την Ανατολή και να τα εισάγουν στην καθημερινότητά τους και σε όλη την Ευρώπη γιατί διασκορπίστηκαν αυτά ε, κτίθενται 100 και πλέον δίσκοι στην έκθεση και οι οποίοι έχουν διάφορα θέματα επάνω τα οποία ήταν από ε, επικαιρότητα δηλαδή ήταν πορτρέτα από, διάσημε, από διασημότητες εκείνης της εποχής ή από γυναίκες με εξιδενικευμένη ομορφιά, διάφορα αστικά τοπία, νεκρές με λουλούδια, με φρούτα, με τέτοια που συνήθως έχουν κάτι. Έρχεται και σε ήμιτας που κυκλοφορούν α πούμε μέχρι τις μέρες μας και έχει και διάφορα άλλα, έτσι διάφορες ονειρικές σκηνές και διάφορα περιβάλλοντα της εποχής θα υπάρχουν επίσης λέει, ταμπακοθήκες, πορσελάνινα πιάτα και φλιτζάνια, ναργυλέδες, γυάλινα σκεύη μπεϊκόζ που έχουν στόχο να ζωντανέψουν την εποχή και να διαφωτίσουν τον κόσμο ως προς την χρήση τους. Θα γίνει και ξενάγηση από την κυρία Ξένια Πολίτου και μάλιστα θα κρατηθεί και σειρά προτεραιότητος γράφει εδώ στο άρθρο το οποίο διάβασα για γι αυτή την έκθεση και θα γίνει και μια γαστρονομική βραδιά με πολίτικη κουζίνα και το μενού θα είναι, θα, η τιμή του μενού θα είναι 28 ευρώ κατά τομο ε, Επειδή εμεί δεν ξέρω αν θα πάμε και στην πολίτικη κουζίνα αυτή να δοκιμάσουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την πολίτικη κουζίνα. Το Μπαχάρι, Κανέλα και φιλί Με την dilek Coach και βεβαίως η μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα. Πάρα τνα γη τ τ τύ. Κάρσου ή τσιν Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα, Υπουργέ Καλώ το Σάκη Τον Κουρουπό στο δωμάτιο κοινωνίας και τη Σίλια Γεια σου, κορίτσι μου. Και επίση και το Στέφανο 604 που τον βλέπω να είναι και έξω στον Εξώστη. Καλώ ήρθατε. Να συνεχίσω εγώ λιγάκι τώρα εδώ να σας ενημερώνω για τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται Στην Αθήνα ως ναι, Για Θεσσαλονίκη δεν βρήκα τίποτε, δεν ξέρω εμείς υστερούμε σε αυτά Και διαβάζω ότι γίνεται στην Αθήνα και τα ζηλεύω λιγάκι Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία όμως αυτά και μακάρι να γίνονται τέτοια Βρήκα λοιπόν και ένα ακόμη, μια ακόμη δημοσίευση η οποία λέει ότι σήμερα, σήμερα Τετάρτη 9 Οκτωβρίου και μάλιστα στις 5 ώρα το απόγευμα η πλατεία Βάθης θα άλλαζε μορφή αυτή, αυτό ευελπιστούσαν ε. ε, τουλάχιστον οι οργανωτές και πιστεύω θα το πέτυχαν κιόλα, όλα όσοι είναι εκεί και ενδεχομένω να πήγαν θα, και μπορούν να το καταμαρτυρήσουν εδώ πέρα καλά θα ήταν ε, διότι εκεί πέρα λέει ο Νίκος Τουλιάτος και 25 μουσικοί θα χτυπούσαν δυνατά τα κρουστά τους και θα έδιναν το σύνθημα για την έναρξη του φεστιβάλ το Μικρό Παρίσι των Αθηνών. Ε, το εγχείρημα το σκεφτόταν εδώ και καιρό ο συνθέτης Μάριος Στρόφαλης ο οποίος είναι καλλιτεχνικός σύμβουλος της Τεχνόπολης και, και είναι και ιδρυτής του Αθηναϊκού Καλλιτεχνικού Δικτύου. Ελπίζω να ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ το Μικρό Παρίσι των Αθηνών το οποίο θα πρέπει να έχει και πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις γιατί λέει ότι από τις 9 μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου θα γίνουν 12 θεατρικές παραστάσεις 30 συναυλίες 3 βαριγετές 9 ικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις 10 διαλέξεις και πολλές ανοιχτέ συζητήσεις πνευματικών ανθρώπων και όλα αυτά ε, γίνονται λέει με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση του Αλμπέρ Καμί ε, Μουσική, θέατρο, οικαστικά δράσεις δρόμου, διαλέξεις όλα αυτά δίνουν υπεραξία έτσι, σε εκείνη την περιοχή την, στην πλατεία Βάθης η οποία είναι και υποβαθμισμένη και παλαιότερα ήταν η γειτονιά των θέατρων έτσι τη λεγόταν παλιά και θέλουν να την κάνουνε από να πάρει την παλιά του έγλη και από κακόφημο πεζόδρομο που θεωρείται η μεζόνος εκεί στην πλατεία Βάθης να γίνει η νέα Μον λέει πλημμυρισμένη από μίμους, ζογλέρ, ακροβάτες, μουσικούς και ζωγράφους πάρα πολύ ωραία ιδέα και καλή επιτυχία σε όποιον το σκέφτηκε ο Μάριο Στρόφαλης είπε ότι το σκέφτηκε αυτό το πράγμα ωραιότατα κυρία Στρόφαλη Πάμε να ακούσουμε και το European ταξίμ, τώρα το δικό σου εδώ πέρα. Το οποίο είναι υπέροχο, και αυτό σαν, σαν την ιδέα σου. Σήλια Δεν με φανταζόσουν ότι θα βάζω και τέτοιου είδους μουσική ε. Ούτε εγώ Ούτε εγώ με φανταζόμουν Αλλά εντάξει ωραία είναι όσο την ψάχνεις μουσικής Ανοίγει δρόμους ε, Είναι και λίγο τα θεματάκια σήμερα που έχω Έτσι περί εκθέσεων Ικαστικών κλπ Οπότε ε, ταιριάζουν Και στο πέραμα γίνεται μια έκθεση στην, Μάλιστα μέσα στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος και γίνεται από την κίνηση οικαστικών καλλιτεχνών. Τα συνδικάτα της ζώνης εκεί πέρα και οι λαϊκές επιτροπές το έχουν διοργανώσει και συμμετέχουν και όλα σε αυτήν την έκθεση. 16 Οκτωβρίου ξεκινάει. Παίρνουν μέρος 248 οικαστικοί καλλιτέχνες. Ζωγράφοι, γλύπτες χαράκτες, φωτογράφοι, θεατρικά και μουσικά σχήματα... Και στόχος της έκθεσης λέει είναι να γεννηθεί και να έρθει το έργο τέχνης μέσα στους ε, τόπους ε, δουλιάς Και θέλουν να εξυψώσουν τον πολιτισμό μια αξιοπρέπειας η οποία λέει, είναι αδιάλακτη Και τον πολιτισμό της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύη γράφουν στην ανακοίνωσή τους Και συνέχεια Σάκη, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση Αν και είχα ένα θεματάκι μετά που ήθελα την μαρτυρία, αλλά δεν πειράζει Θα στο ρωτήσω κάποια άλλη στιγμή Να συνεχίσω για αυτή την έκθεση που έλεγα ότι είναι μεγάλη Ξεκινάει 11 του μηνός και βλέπω ότι κρατάει μέχρι τις 20 αυτής την ζώνη του περάματος Και έχει και πάρα πολλέ εκδηλώσεις Συζητήσεις, συναυλίες με το συγκρότημα, λέει, περαστική, Συζήτηση για την ανεργία Έχει το θεατρικό του Μάξ Frisch, ο Μπίντερμαν και οι εμπριστές Επίσης έχει μια συζήτηση την Κυριακή Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον Και έχει συναυλία με, τον, με τους Μανώλη Ανδρουλιδάκη Την Ρίτα Αντονοπούλου, τον Χρήστο Θηβαίο, Colectiva, Γιάννης Λάρδης και Γεωργία Λάμπρη ε, το Βασίλη Λέκα Αφροδίτη Μάνου ο Γιώργος Ομεράντζας, ο Μίλτος Πασχαλίδης ο Σαρίς, πάρα πολύ ε, ένα σωρό είναι εδώ Έτσινο ο έρωτα βουρλίζει το κορμί μου και σονηρεύομαι, και σονηρεύομαι, και σονηρεύομαι. την έρημη ψυχή μου και τώρα και και τώρα και με και τώρα και με και τώρα και Μόσε και θέλω να πεθάνω για να φωτιλάβω ματιά στον κάτω κόσμο Συντροφιά, Και να φωθώ παρά. Τον φίλη μου την αμαρτία μου, την αμαρτία μου. Λύγι μου, Αθανασία μου, Αθανασία μου Αθανασία μου Με σκλαβωσε με λάβωσες και θέλω να πεθάνω για να έχω τη λάβω ματιά στον κόσμο συντροφιά Επίσης με ρωτάει αν πίσω από αυτή την εκδήλωση που είπα στο, στα ναυπηγεία του περάματος Αν είναι η ελληνοφρένεια ε, Δεν το ξέρω ξεραντώνει, δεν έγραφε το άρθρο κάτι τέτοιο που διάβασα Αλλά δεν αποκλείεται να είναι, γιατί το βλέπω πάρα μα πάρα πολύ οργανωμένο Δηλαδή βλέπω εδώ, εκτός από αυτά που είπα ότι με τόσους τραγουδιστέ κλπ ε, Έχει προβολές ταινιών, έχει... Έχει εδώ πέρα το Βασίλη Βασιλά, το λέει ιστορίες για κρουστά, έχει μια σπονδυλωτή σάτιρα ο τροχός της ιστορίας, συζητήσεις για την τέχνη και την εργατική τάξη. Ένα αφιέρωμα στο εργατικό τραγούδι που θα το κάνει ο Στέφανος Ψαραδάκος, ε, μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Επίσης έχει εκδηλώσεις και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, ζωγραφική, παιχνίδι, θεατρικό... Πάρα, πολλή, πάρα πολλά πράγματα Οπότε πιθανότητα να είναι η διοργάνωση Από κάποιους έτσι Οι δήμονες δηλαδή δεν μπορεί να Απλή να την κάνανε Απλά μέσα από τη ζώνη τι την έγινε Και από το δήμο Πρέπει να υπάρχει και έτσι πιο Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα Από το πως να διοργανώνουν τέτοιε εκδηλώσεις Τη βλέπω πάρα πολύ ολοκληρωμένη σκηνούσαν κάθε αυγή τα γάλματα στην Ευή και πλήρωναν τους φόρους Την νύχτα έγανε στις γιορτές μοιράζαν όλου όλους σ' και στους φτωχούς θεσσαφή Την νύχτα καίγανε φωτιές λύναν τα μάγια της Με τα περίεργα που μας κάνει ο Σαμ Δεν μπορούσε να μ' αφήσει να την κάνω Ολοκληρωμένη και σωστή την εκπομπή Πήδηξε ξέρε τραγούδι και μπήκε ένα επόμενο Ξεκίνησε μάλλον, δεν το άφησα να μπει Θα το βάλω όμως τώρα γιατί Πρέπει να ακουστεί αυτό το τραγουδάκι Μου το ζήτησε η Σίλια Πριν από μια-δυο μέρες νομίζω, ναι ε, Και επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ γρήγορη από ό,τι ξέρετε <laughs> Θέλω δυο μέρες να ετοιμαστώ για να βάζω μια παραγγελία. Συλεδικό κορίτσι μου... Κόντας σου, να κοντά σου, να πλαγιάζω Δρόμος, καλός τρόμος, κι εσύ Θεός στο βάθος <Τερόπος> θα μου κρύπεις λογιά και εγώ να σω να γυρνώ τις νύχτες με δανεικό κορμί Δρόμος, άλλος δρόμος, χωρίς να <τα> ξέρω όμως, <Τερόπος> αν <και θα> τελειώσει <Τερόπος> ο τρόμος Αν θα, θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πάτω στο χώμα Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είσ' που έχω, να σ' αγαπάω να χάνομαι κι αγάπη να, να, κι αγάπη μην, μην έχω κι <σφυλίσαι> βάθος μην να μου θυμίσεις λογιά εγώ να σω μοναχός να κυρνώ τις νύχτες, με Χωρίς να ξέρω όμως κι αν τελειώσει ο δρόμος Θα περάσει ο πόνος πες μου πως ακόμα Θα πάντω στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί <Ροί> Δρόμος καλός δρόμος και εσύ θεός στο βάθος Μου πλήβεις λόγια, κι εγώ να ζω μοναχός, Να γυθώ τις νυχθές με δανεικό κορμί κι άλλος δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Έτσι κι άλλος δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Καλώς την κρυστάλλο, την Κρίστα, γεια σου Έχω καιρό να σε δω, καλά είσαι Σε βλέπω στον εξώστη, εκεί ψηλά-ψηλά, στη δροσούλα mm. <laughs> Καλώς ήρθες <laughs> ε, Μια και ζούμε σε εποχές στριφνές και σκοτεινέ, Είναι καλό να ακούμε και να γράφουμε και καμιά καλή είδηση έτσι να, γρα... να γράφεται μάλλον, όχι να γράφουμε Εμείς να γράφονται, να βλέπουμε να γράφονται καλέ ε, μια από αυτές είναι ότι οι εκδόσεις της Αιστείας ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι οι έργα του Γιάννη Μακρυδάκη θα μεταφραστούν στα γαλλικά από έναν εκδοτικό οίκο τη Γαλλίας εκεί, τον οίκο Σαμπίν, ε, αν το διαβάζω καλά, Σαμπίν Βεσπιεσέρ Εντιτέρ, προφορά ε, γαλλική. Αυτό είναι μια επιβράβευση για τον... Ε, Συμπαθέστε το αυτόν συγγραφέα ο οποίος μας έρχεται από Όπως επίσης και βραβείο Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας για το 2013 δίνεται στον Εμίλιο Σολομού. Ε, με αυτό το βραβείο θα τιμηθούν 12 συγγραφείς από εισάριθμες χώρες, από το Βέλγιο, τη Βοσνία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, Εσθονία Γερμανία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Δανία, Φιλανδία και Φύρομ. Ο Εμίλιος Σολομού είναι από την Κύπρο Και σκοπός είναι λέει, να προβληθεί ο πλούτος της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας Στον τομέα της πεζογραφίας Και το βραβείο το ευρωπαϊκό αυτό της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας Συνοδεύεται και από ένα χρηματικό ποσό αρκετά σημαντικό Το οποίο δίνει την ευκαιρία να, στο βραβευμένο βιβλίο να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες Ωραίες ειδήσει είναι αυτές, Αφού λοιπόν τα πάντα είναι γραμμένα από τη σμήρα στο σπίτι Αυταπάτη με στι πλάσει την πλεχτανή. Παραδευταίο που σε χώρισα μωρό μου, πιάσε με μόνοι μέσα στο διπλό μπαϊνιό μου. Να ψαχλώρισα σμένα για να βρω μια λύση. Που θα είναι πάλι ότι. Σα να βρω εσένα ακόμα για να πουμε δύο σε να βουκαλή. Άρα δεύτερο που σε χώρισα μωρό μου, για σε με μόνη μέσα στο διπλό μου. Να ψαχνούσας με να για να βρω μια λύση, ουδάνε Έχετε δει την ταινία ανατολικά της εδε ε? με τον Τζέιμς Διν Ασφαλώς θα την έχετε δει ε, Λοιπόν σας έχω νέα ε. θα, ξα... θα γυριστεί ξανά σύντομα Και ακολουθώντας τη... την τάση που θέλει παλιές και μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες Να αναβιώνουν με καινούριου πρωταγωνιστές ε, ως γνωστόν αυτή πρόκειται για την ιστορία δυο αδελφών που ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να κερδίσει ένας από αυτούς την εύνοια του πατέρα τους και Φόντο είναι μια φάρμα της Αμερικάνικης επαρχίας ε, Το ρόλο της ε, μητέρας των δύο νέων θα τον ενσαρκώσει η ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς η οποία έχει βραβευτεί με Όσκαρ έτσι Παλαιότερα στην, ταινία, στην πρώτη ταινία του Ηλία Καζάν, το ρόλο αυτό τον κρατούσε η Τζο Βανφλίτ. Ο Τζέιμς Δίν, ο οποίο εντωμεταξύ είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, είχε προταθεί για βραβείο ε, στην κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού για εκείνη την ταινία. Ε, τώρα θα ξαναγυριστεί αυτή η ταινία, λοιπόν, και μάλιστα εκτός από αυτήν ε, θα γυριστεί σε ταινία και ένα άλλο πασίγνωστο βιβλίο του Steinbeck, «Τα σταφία της οργής», το οποίο επίσης είχε γίνει ταινία το 1940. Και αυτό θα γυριστεί πάλι, καινούρια τώρα εκδοχή, από τον Στίβεν Spielberg. Την αρχή το τραγούδι γιατί ο σέρβερ με πέταξε Και έκανα επανασύνδεση copso e na travuti che peso κόψω ενα λουλούδι, quando acopso Δηλαδή αυτό είναι αφιερωμένο στο φίλο μας τον Ορφέα Τον Ορφέα, τον Γιώργο μας, ναι ναι Ο οποίος σήμερα στο Blue Note κάνει την παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του Το οποίο αν δεν κάνω λάθος λέγεται νούμερο 9 Τώρα αν κάνω λάθος ως προς τον τίτλο θα το διορθώσουμε θα το διορθώσουμε σε επόμενη εκπομπή ή κάποιος άλλος παραγωγός που θα είναι πιο ενημερωμένος Καλή του επιτυχία εδώ τώρα ότι δεν έκανα λάθος όντως το βιβλίο του Ορφέα λέγεται νούμερο 9 και από ό,τι είπα προηγουμένως το... ε, σήμερα είναι η παρουσίαση είναι το δεύτερο βιβλίο του ε, από τις συμπαντικές εκδόσεις και σήμερα είναι η παρουσία του στο Blue Note ε, και το ευχηθήκαμε καλή επιτυχία και το αφιερώσαμε και το προηγούμενο τραγούδι ε, μια επιτυχία μεγάλη Την οποία εύχομαι και στον Ορφέα μας <χει> Είχε και ο Ντέμις Ρούσος Ο οποίος τιμήθηκε Με μια από τις ε, σημαντικότερες διακρίσεις Τις οποίες απονέμει η Γαλλική Δημοκρατία Σε πολίτες του κόσμου Και είναι πλέον Γάλλος υπότις Του 21ου αιώνα ε, Ο πρεσβευτής Ο Ζαν Λου Κίντελ ε, απαρίθμισε όλες τις γνωστές επιτυχίες του Ντέμι Ρούσου και στο σαλόνι της Γαλλικής Πρεσβείας τον ε, παρασυμοφόρησαν τον κάνανε υπότι. ο Ντέμις Ρούσσος ε, γνωρίζουμε όλοι έτσι στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Παπαθανασίου και του Λουκά Σιδερά που είχαν ε, δημιουργήσει τους Αφροντάι της Τσάιλτ ε, πρέπει σήμερα να είναι γύρω στα 70. Και ακολούθησαν μετά τις χωριστές διαδρομές που ακολούθησαν Έγιναν φυσικά όλοι ήταν παγκοσμίω γνωστοί Αλλά ε, τώρα μιλάμε για τον Ντέμιρούς Ο οποίος ε... παρασημοφορήθηκε τι Τίαρς ε? Αυτό δεν ήταν το πρώτο που τους έκανε παγκοσμίω γνωστούς Σήμερα έπιασα όλα τα περιεκθέσεων και εκδηλώσεων και τα οικαστικά ε. και νομίζετε δεν θα πω για πολιτικά, δεν θα ανακατωθώ σήμερα ε. και όμως το πολιτικό αυτό το ρευστό και οι τελευταίε εξελίξεις με την Χρυσή Αυγή να έχει μετακομίσει στις φυλακές ε, τροφοδοτεί διάφορα σενάρια για νέα κόμματα και για σχηματισμούς που θα έρθουν να καλύψουν το κενό το οποίο κενό δημιουργείται στα δεξιά της δεξιάς, έτσι. <laughs> Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι και πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για επικείμενη ίδρυση κόμματο με πρόεδρο το γιο του Τέος, βασιλιά Κωνσταντίνου, τον Νικόλαο. Οι ζημώσεις για το καινούριο κόμμα... Δεν ξεκίνησαν τώρα, γίνονται τα τελευταία χρόνια με διάφορους εκδότες και με επιχειρηματίες και με διαδοχικές συναντήσεις τα καλοκαίρια σε διάφορες βίλες μεγαλοσχημώνων, στο Πορτοχέλη, στην Ερμιονή και σε εκείνες εκεί τις περιοχές. Ε, επίσης δεν είναι τυχαίο ότι στην περιοχή του Κρανιδίου, στη θέση Γκιάλαζα ε, φαίνεται ότι χτίζουν το καινούργιο τους παλάτι ο Κωνσταντίνος και η Άναμαρία και φροντίζουν εκεί πέρα να στεγάσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Ε, η Θέση γάλεζά είναι μια περιοχή που θεωρείται κόμβος γιατί βρίσκεται σε ίση απόσταση από τις Πέτσες, από το Πορτοχέλη και την Ερμιόνη και επειδή είναι και μόνιμοι θεριμνοί επισκέπτε αυτών των περιοχών εφρόντισαν να βρίσκονται να χτίσουν σπίτι σε μια περιοχή που να είναι κοντά σε όλα αυτά Μέσα σε αυτές τις ζημώσεις φέρεται μάλλον ότι συμμετέχουν και πρόσωπα του εφοπλισμού και του τύπου ενώ ο χώρος που θα καλύπτει το καινούριο κόμμα υποτίθεται πως θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία έως τη Χρυσή Αυγή εκείνο το κομματάκι θα πιάσουν Η προορίζεται ο Νικόλαος όπως είπα και ζητήθηκε και η συγκατάθεση του πατέρα του του Κωνσταντίνου Ο οποίος συμφώνησε Και μάλιστα λέγεται ότι θα συμμετέχουν και πρόσωπα Τόσο από το Πασόκ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία Εντάξει τώρα αυτό να δούμε τώρα Από Πασόκ να πάνε και στην άκρα δεξιά Θα μου πεις και τι σημασία έχει Δηλαδή μήπω για έχει, έχει, έχει καμία σημασία θα καθίσουν δεξιά ή αριστερά ή στο κέντρο ή ακόμη πιο δεξιά της δεξιάς Αν είναι δυνατόν Καλά για ιδεολογία δεν το συζητώ Δεν το συζητώ Φτάνει να έχουν μια θεσούλα μες στη βουλή έτσι Φτάνει να υπάρχει μια καρεκλίτσα Με ποτησές μα τα βοτάνια και μου ρίξες μια σκόνη στο μυαλό Με λόγια σπαραγισμένα σε κοράνια με τα πάντα να αρνηθώ. Σαν πειραιτός η σκέψη σου με καίει, μου κλεβεί τη ζωή Αναρωτιέμαι με άραγε τη φταίει και έχω παράδοτι. Σε μαγικά χαλιά με ανεβάζει και ταξιδεύω σαν ουρανού το κορομί σου μέσα μου κοιτάζεις για να θεμάμε που με βγάζει ο νους σαν πυρετώσει η σκέψη σου με καίει μου κλεύει τη ζωή αναρωτιέμαι άραγε τη φταίη και έχω παραδοθεί Και σου γέi μου κλέβω αν ρωτάμε, άρα γιατί φταίει και έχω παράδειγμα. Να συνεχίσω λιγάκι για αυτό εδώ πέρα να συνεχίσω. Διότι μια Βρετανική Εταιρεία Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων αυτή έχει αναλάβει να κάνει έρευνες και μάλιστα λέει ποιοτικέ έρευνες και να αναζητήσει νέα και άφθαρτα πρόσωπα. Ε, τώρα αν τα, ψάχνει τα πρόσωπα τα άφθαρτα και τα νέα μέσα στους κόλπους του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας όπως έλεγε η δημοσίευση πιο πάνω που διάβαζα <χει> πλάκα θα έχουν. Ε, παίζει επίσης λέει και το όνομα του Σερ ε, Βασίλειου Μαρκεζίνη Τώρα αυτό γιατί τον λένε σερ? Ε, για, σερ Έχουμε Σερ εδώ στην Ελλάδα να, Έχει ακουστεί και αυτόν το όνομα Αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτε ε, Ως προς την εμπλοκή του στο όλο εγχείρημα αυτό Και πάντως οι πληροφορίες θέλουν να βρίσκονται σε εξέλιξη και επαφές ανάμεσα στην α, τέος βασιλική οικογένεια και στο ζεύγος α, Αγγελόπουλου, Θόδωρου και Γιάννα. και ανάμεσα σε αυτούς και υπάρχει και κινητικότητα στις τάξεις των φιλοβασιλικών και μιας μερίδας της λαϊκής δεξιάς όταν α, είχε, βγήκε η είδηση περί μόνιμης εγκατάστασης του πρίγκιπα Νικολάου και της α, Πτατιάνας Πώς τη λένε αυτοί να μπλάτνικ Στην Αθήνα αρχίσανε όλοι αυτοί Να τους τριγυρίζουν Εκεί πέρα Εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο Για τους νοστάλγους της μοναρχίας Να πείσουν τον ελληνικό λαό Μετά από όσα έκανα η βασιλική οικογένεια Τον Γλίξπουργ Τώρα τι ποσοστό θα πάρουν και αυτοί Τι να πω Τι να πω Εντάξει, τώρα για τα παιδιά βέβαια συλλογική οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει, αλλά ε, δεν ακούστηκε ποτέ και καμιά συγγνώμη για όσα κάνανε στην Ελλάδα. Ακούστηκε, δεν ακούστηκε. <Συλίου> Να βρει τη χαρά στο γιουσουρούν την αγορά, και δίνε λίρε μάτσο. Ζητούσε την απώλεια. Έριξαν χωρίς λαβή νωρίς το καναδάτσο. Και πριν σαν να ψαλίσω σανά Ο συτίχι δε ζουλα, μέχασε κι άλλο με πουλα, σε ανατολή σπασα. ξέρω τι γίνεται σήμερα με το Σαμ Μία φορά με κόψω ο σέρβερ Δύο φορές μου προσπέρασε τραγούδια Δεν ξέρω συγνώμη παιδιά Αν σας χαλάω το... κάποια στιγμή το τραγούδι στη μέση Λυπάμαι πάρα πολύ ειλικρινά Αλλά δεν προέρχεται από μένα κάτι γίνεται εδώ ε... Λέτε να το χέρι του Κάνες χρυσαυγίτης τίποτα επειδή είπα γι' αυτούς Με μάτιασαν αλλά δεν νομίζω να μας ακούνε χρυσαυγίτες Εμεί δεν έχουμε τέτοια εδώ μέσα Οπότε υπάρχουν και αστείε καταστάσεις γύρω από αυτού. Ε. Αρχίζουν τώρα και παίρνουν τα μέτρα τους Μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις Οι οπαδοί της χρυσή αυγή, Αρχίζουν και επισκέπτονται γιατρούς Και ζητάνε να αφαιρέσουν τα τατουάζ Που έχουν κάνει στα μπράτσα τους εκεί πέρα Και έχουν ναζιστικό περιεχόμενο αυτό το γράφει σε δημοσίευμά της Καθημερινή και λέει ότι ο ένας γιατρός, ο Χριστόφορος, δερματολόγος γιατρός ο οποίος λέγεται Χριστόφορος Τζερμιάς λέει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αφαίρεση τατουάζ με ναζιστικά σύμβολα. Τα τηλεφωνήματα είναι καθημερινά από κόσμο που παίρνει και ρωτάει πόσο κοστίζει μια τέτοια επέμβαση. Και στο ίδιο μήκος κύματος κοιμάνθηκαν και οι δηλώσει άλλων γιατρών οι οποίοι λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που τηλεφωνούν λένε ότι τα έκαναν απερίσκεπτα και τώρα έχουν δει τη σημαίνει χρυσή αυγή και φασισμός. Και υπάρχουν και πολλοί επίσης που δεν θέλουν να δίνουν στόχο και για αυτό το λόγο θέλουν να τα βγάλουν. Οι ίδιοι δηλαδή που με ελαφρά την καρδιά έκαναν μια σβάστικα εκεί πέρα στα μπράτσα τους, τώρα θέλουν να την καλύψουνε Σκύφουν το κεφάλι, λέει, και απλά ζητάνε να μετατρέψουμε, λέει, το τατού σε κάτι άλλο. Ε, είναι φανερό ότι ντρέπονται. Και τώρα εδώ που τα λέμε, μια σβάστικα, σε τι να τη μετατρέψει, Άντε να την κάνουν τσιγκέλι, και να κρεμάνε. Τι να κρεμάνε, να κρεμάνε, μπουγάδε. Ε? Να κάνουν σαν τσιγκελάκι, να γίνει, σαν κρεμάστρα. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. και απαξιμάδα τρελαίνονται και οι δουλευτές για γρονθοπάτηράδα ε τρελαθήκαν οι πουργοί απ' τις πολλές τις μάσες τρελαθήκαν και τα λεφτά και φύγαν απ' Που πολύ τρελεί, οι έλλεινε και μου να του έδαινε, ποτέ να μην του έλλεινε του έλλεινε. Τρελένετε η καδένια για να φωνίσει φίλο να τη τα παιδιά και να τις δίνει ξύλο, τρελαίνομαι η σταβαίνης σαν πάω να κόλλει πίσω, βλέπω την κόλαση μπροστά, τον να Θεέ να τους έδαινες ποτέ να μην τους Έλληνες Τους Έλληνες Θελαθήκαν οι παιδίδες, και αμολαν παλόνια Θελαθήκαν κι οι τραπέζες, Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Λίγο πολύ είναι τρελή, οι Ελλήνες ναι να μην τους Έλληνες, Τους, Έλληνες, τους Έλληνες. Σωστά τα λέει Είναι τρελή λέει λίγο πολύ οι Έλληνες Θέ να τους έδαινες Ποτέ να μην τους Έλληνες Κάνανε τα τατουάζ Καμαρώνανε στις παραλίε, ε, Μπρατσάρες εκεί πέρα Κορμιά, bodybuilding Και τώρα ψάχνουν να βρουν Πώς θα τα αφαιρέσουν Καλά να πάφουν αλλά επειδή συγχίζομαι να συζητάω τώρα έτσι για αυτούς θα ξαναπιάσω άλλα θέματα πάλι έτσι που έχουν σχέση με τέχνη Έγινε μια έκθεση μιας γαλίδας γλύπτριας της Πρινέ Νουρί η οποία εγγενιάστηκε στην Σαγκάη και έχει τίτλο «Πύλινες θηγατέρες» ε... Αυτό εδώ πέρα είναι, αυτή, με αυτή την έκθεση επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα πάνω στο θέμα αυτό της Κίνας που από το 1979 απαγόρευσε δια νόμου στα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα από ένα παιδιά, η οποία είναι μια απάνθρωπη κίνηση του καθεστώτος έτσι, προκειμένου να ελέγξει την πληθυσμιακή αύξηση. Έχουν γίνει διαμαρτυρίε ακτιβιστών... ανθρώπων του πνεύματος... και καλλιτεχνών από ολόκληρο τον κόσμο... προκειμένου να καταργηθεί αυτός ο νόμος... και να πάψει... αλλά... πέφτουν στο κενό. Λοιπόν έγινε και αυτή η έκθεση τώρα... που κάνει αυτή η γαλίδα γλύπτρια... που λέγεται πύλινες θηγατέρες... και κατασκεύασε περισσότερα... από 100 πύλινα γάλματα κοριτσιών... σε φυσικό μέγεθος... εμπνευσμένη από τον γνωστό στρατό που κοσμούσε τον τάφο του πρώτου κινέζου αυτοκράτορα. Ε, μια έρευνα αναφέρει ότι το 2000 το 90% των εμβρίων από εκτρώσεις ήταν κορίτσια. Ε, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις ο θάνατος του μοναδικού παιδιού ε, στην Κίνα ε, σήμαινε και την απομόνωση των γονέων οι οποίοι είτε λόγω ηλικία είτε εξαιτίας στηρώσεων ακόμα και αναγκαστικών δεν μπορούν σαν να αποκτήσουν μετά άλλο παιδί ε, Παραδοσιακά η κινέζικη κουλτούρα ευνοεί τα αρσενικά παιδιά Και αυτό είναι που οδηγεί πολλές μητέρες στο να εγκαταλείπουν και, και ακόμη και να σκοτώνουν τα κορίτσια λέει, τα οποία γεννούν ε, Τραγικά πράγματα όλα αυτά ε. Τραγικά Και του μιλώ για σένα πώ έχει ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. και Και μα παντίσα Μιλώ για σένα, πω όταν περπατά, γλυκά όπου πατά, η στεφραγί ανθύζει. Τους μιλώ για σένα πω όταν με κοιτά, σαν λε πω μαγαπά Αγγέλη φτερό. Βλέπω εδώ και ώρα την Μέρλινγκ, γεια σου μερούλα, που είναι πάνω στον εξώστη, καθώ ξαναβλέπω την Αγία που την είχα δει προηγουμένω στι αρχέ και το Σάββατο Βεν και την Αλκαιόνη βεβαίω, και τον Κώστα 65. Κάνατε ανανέωση και ξαναφανίκαν τα ονόματά σα, παιδιά. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή έβλεπα άγνωστο ακροατέ, τώρα ξαναβλέπω και ονόματα. Και επειδή βλέπω την Αγία όπω είπα. Ε... Θα βάλω ένα τραγούδι τώρα το οποίο το άκουσα προχθές που το ζήτησε μέσα στο 12 σφαιρό της, από το πρότεινε μάλλον στην εκπομπή του που είχε κάνει με το Γιάννη, τον, το Δέος ε, Από την Αγία το έμαθα αυτό το τραγούδι Το είχα ακούσει δηλαδή αλλά δεν το είχα δώσει ποτέ ιδιαίτερη σημασία Για προσέξτε το, είναι πολύ όμορφο Να μίσω στο πιο ιερό σου τόπο Μέσα σου κομμάτια από φως να ανακαλύψω Πράγματα κρυμμένα της αγάπης να σου δείξω Είναι σαν το φως που ό,τι πέσει το φωτίζει Είναι σαν πτή, το παιδί που τον να ξεχυλίζει Είναι σαν τον ουρανό που όλα τα καλύπτει σαν αγίες μου απ' σε μια Μυστήριο κι απλό για αγάπη που με καίει μυστήρια κι απλά τα λόγια που μου λέει με φάνε σαν θρασί σαν χάβη με αγγίζουν με καίνε σαν φωτιά σαν άγρα με ντροσίζουν. Μυστήριο κι απλό στο χώμα αυτό το κόσμο τα χαράσινα τοίχη και γίνεται ο διχό μου μυστήριο τσακλώ. Το πώς κάναμε λάθο, Χανόμασταν και τη γιορτή του έρωτα το παθμό. Ενδυμένα με τις λέξεις Σου φέρα λουλούκια Στο κόρμι σου να φορέσεις Δώρα που θα φεύγουνε Χρυσάφι μες στο βλέμμα Χρώματα γαλάζια μου Και κόκκινα σαν αίμα Είναι η ζωή που μέσα όλα είναι κρυμμένη Είναι η αγάπη που αιώνια περιμένει Είναι αυτή η δυναμή που με έφερε κοντά σου έρωτας παράδεισος κρυμμένος στην καρδιά σου μυστήριο κι απλό η αγάπη που με καίει μυστήρια κι απλά τα λόγια που μου λέει με φάνε σαν πρασί σαν χάδι με αγγίζουν με καίρα σαν φωτιά σαν άδρα με δροσίζουν μυστήριο κι απλό το χώμα αυτού του κόσμου χαράζει ανατολή και γίνεται οδηγός μου μυστήριο και απλό το πως κάναμε λάθος, χανόμασταν κι δυο στου έρωτα το παθώς. Σταν γηδιό, στο έρωτα το βάθο. Μυστήριο και απλό. Για κάτι που με καίει, μυστήρια και απλά. Τα λόγια που μου λέει, με φάνε σαν κρασί. Σαν χάδι με αγγίζουν, με γένε σα φωτιά. Σαν άκρα με. Ερνέστο Γκεβάρα ντελασέρνα. Εκτελέστηκε ή μάλλον δολοφονήθηκε αφού ήταν εχμάλωτος στις 9 Οκτωβρίου του 1967 στην Λαϊγκέρα της Βολιβίας από έναν υπαξιωματικό του Βολιβιανού στρατού τον Μάριο Τεράν ο οποίος υπάκουσε σε άνοθεν διαταγές είχε μάλιστα λέει και ένα δισταγμό προς το να τον πυροβολήσει αλλά στο τέλος το έκανε ήταν και είναι πάντα σύμβολο των απανταχού ιδεολόγων επαναστατών Έτσι όλων αυτών που ονειρεύονται να αλλάξουν κάποια στιγμή τον κόσμο με επανάσταση Η πιο γνωστή φιγούρα παγκοσμίως Από ενθρόνηση μέσα στο μυαλό και στις ψυχές όλων των ιδεολόγων που λέγαμε Μέχρι σε καπέλα, μπλουζάκια, λάβαρα, αφίσες δεν νοείτο και δεν νοείται ακόμη φοιτητικό δωμάτιο χωρίς αφίσα του τσε Έτσι είναι κάτι σαν must, σαν στάτους quo, δηλαδή ε. Πάω στοίχημα ότι και αυτοί που μας κυβέρνησαν μέχρι τώρα και μας έφεραν σε αυτό το χάλι που είμαστε Όλοι τους κάποτε φόραγαν στρατιωτικά χειτόνια και αρβίλες σε στυλ τσεγκεβάρα και είχαν αφήσεις του τσε πάνω από τα κρεβάτια τους αλλά βέβαια τότε ήταν άλλα χρόνια Ήτανε πριν από τη διάβρωση της εξουσίας όλα αυτά Θα σας χαιρετήσω λοιπόν με τον Τσε Και αφιερωμένο στην μνήμη του Σας ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση Η Αλκιόνη δεν θα κάνει εκπομπή από ό,τι μου είπε εδώ τώρα στο chat Έχει κάποιο πρόβλημα τεχνικό βάσει προγράμματος συνεχίζει η σύλλια στις 11 εκτός αν ξεκινήσει νωρίτερα ή εμπει κάποιο άλλο άλλος παραγωγός. και μετά τη σύλλια έχουμε στις 1 η ώρα την Χρυσάνα η οποία θα κάνει σήμερα εκπομπή καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μόλις πληροφορούμε και οφείλω να το πω ότι σήμερα δεν είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Ορφέα, του Γιώργου Μπηλικά, όπως είπα προηγουμένως, είναι η επιλογή του εξοφίλου. Ε, το πληροφορήθηκα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Θα αναγγελούμε και την παρουσίαση του βιβλίου όταν θα έρθει η ώρα. La visa con sole primavera a plantar la Ελπίδα la firmeza de tu δουλειά libertario. τη δουλειά σαν τη δουλειά σαν τη δουλειά σαν τη δουλειά de tu δουλειά σαν τη δουλειά σαν Γεβαρά Η λύση βρίσκεται παντού Στην ίδια τη ζωή σου Στον τόπο το δικτυακό Του μουσικού μας Παδί Στον τόπο το δικτυακό του μας, Μουσική με ένα κλικ. radio music heaven